Στοιχοι 7 έως 13. Οι ουδαίοι και οι εθνικοί χριστιανοί πρέπει να ενωθούν. 7. Για να κατορθώσετε δέο ένα άνθρωπο όλοι σα και με μια καρδιά να δοξάζετε τον Θεό, σας συνιστώ να δέχεστε με αγάπηνο ένα τον άλλον καθώ και ο Χριστό προσέλαβε όλου σα και σα έκαμε αγαπητού και ειδικού του για να δοξάζεται ο Θεό. 8. Με αυτά που λέγω εννοώ. Ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει για να διακονήσει τους περιτμημένους Ιουδαίους όπως επιτύχουν τας επαγγελίας και σωθούν. Για να γίνει έτσι καταφανίζει η φιλαλήθεια του Θεού και αποδειχθούν βέβαια επαγγελίε και υποσχέσεις που έδωκε ο Θεός στους πατέρα πατέρας των Ιουδαίων. 6. Συγχρόνως δε και οι εθνικοί που συμμετέχουν στην σωτηρία αυτήν, να δοξάσουν τον Θεόν για το έλεος το οποίο έδειξαν εις αυτούς σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένον εις τους ψαλμούς όπου ο Χριστός λέγει στον Πατέρα Του Δια τούτο θα σε δοξάσω μεταξύ των εθνών και θα ψάλω ύμνων εις το όνομά σου 10. Και πάλι λέγει η Γραφή Χαρείτε ο εθνικοί μαζί με τους Ιουδαίους οι οποίοι είναι ο λαός του Θεού 11. Και σ' άλλο πάλι μέρος λέγει γραφή «Η μνήτη των Κύριων όλοι πιστεύσατε σε εθνική και επενέσατε Αυτόν όλη οι λαοί της γης». 12. Και ο Ισαΐας λέγει πάλι «Ο Ιεσέ θα είναι σαν ρίζα από την οποία θα βλαστήσει η νέα γενναία και εκείνο που θα ξεπεταχθεί από την ρίζα αυτήν, δηλαδή ο Χριστός, είναι προορισμένος να άρχει επί των εθνικών» ή Αυτόν ο Τον θα ελπίσουν όλα τα έθνη. 13. Την ελπίδα δε αυτήν έδωκεν στα έθνη αυτός ο Θεός. Ήθε λοιπόν ο Θεός που έδωκε την ελπίδα αυτήν της ευλογίας στα έθνη να σας γεμίσει με κάθε χαράν και ειρήνη. Ήθε να σας στερεώνει στην πίστην για να έχετε ελπίδα δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος.